Οι ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους Ότι συμβαίνει στις γειτονιές της Ελλάδας Έτοιμη να αποδεχτεί 40 προσφυγόπλα από τη Συρία στα σχολεία και τις δομές που διαθέτει δηλώνει η τοπική κοινότητα Πενταλόφου Κοζάνης, η οποία από το 1961 φιλοξενεί στο εικοτροφείο και το διαπολιτισμικό σχολείο του χωριού φτωχά και ορφανά παιδιά από την Αλβανία από την Ερτ Μάκης Νοσιάδης Ξεκίνησαν οι εργασίες για την διαμόρφωση της πρώην Πενδόπολης Αγία Ελένη, όπου πρόκειται να μεταφερθούν πρόσφυγες που φιλοξενούνται στο κέντρο Κατσικά Ιωαννίνων. Στο χώρο πρόκειται να τοποθετηθούν αρχικά 50 προκατασκευασμένοι οικίσκοι, όπου θα φιλοξενθούν μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες στις νέες κτηριακές εγκαταστάσεις. έρθει ο Ερθιωαννίνων. Ελαφρύνσεις προς τους πληγέντες της Καλαμάτας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της περασμένης εβδομάδας ανακοίνωσε ο Δήμος. Όπως αποφασίστηκε στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, οι πλημμυροπαθείς απαλλάσσονται για ένα χρόνο από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού. Για την ΕΡΤ Καλαμάτας, Βαγγέλης Ποτέας. Οι καταστροφικέ πυρκαγιέ στη Θάσο μονοπόλησαν το χτεσινό Περιφερειακό Συμβούλιο τη Ανατολική Μακεδονία Κετράκη. Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Θεόδωρο Μαρκόπουλο, συνολικά κάηκαν 68.000 στρέμματα δάσου, 10 σπίτια, 1 ταβέρνα, πολλά αλλιόδεντρα, 2 κοπάδια προβάτων, μελίσια, ενώ τραυματίστηκαν 6 άτομα και ένα πυροσβέστη πέστη κάταγμα. Ερτικό μοτιμή, Παναγείο τη Εκ τι κινητοποιήσει του, οι εργαζόμενοι στον χώρο τη υγεία έχουν αποτρέψει την ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ, δήλωσε ο αντιπρόεδρο τη ΠΟΕΔΗΝ, παραγγελίο τη κατά την επίσκεψή του στο νοσοκομείο Ζακίνθου. Έρτη Ζακίνθου, πέτρος Μωμόνη. Δεν υπάρχει άλλη λύση από τη χρήση του ΧΙΤΑ Τεμπλονίου για το μέσο στο διάστημα ώστε την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων να δηλώνει στην ΕΡΤ Κέρκυρας ο Δήμαρχος Κώστας Νικολούζος. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας οργανώνουν το Σάββατο οι κάτοικοι της περιοχής. Για την ΕΡΤ Κέρκυρας, Λικούργος Κιαδόπουλος όνες αντιδράσεις σημειώνονται στο δήμο της για την απόφαση της ΔΕΗ να βάλει οριστικά λουκέτο στο υποκατάστημα της Αμαλιάδας κάτι που θα επιφέρει μεγάλη ταλαιπωρία στην εξυπηρέτηση 30.000 και πλέον καταναλωτών της συγκεκριμένης περιοχής. Εκπύρου Χρήστος Πλευρίας. Να αυξηθεί το ποσοστό των δημοσίων έργων στο πρόγραμμα Λίτερ ζητά ο πρόεδρο τη Πέτ Θεσσαλία και Δήμαρχο Μουζακιού κύριο Γιώργο Κοτσο, με επιστολή του προ τον Υπουργό Δωραμήτρα Καρδίτσα Τρία πάνω τα χτυπήματα εξαπάτηση ηλικιωμένων με το πρόσχημα πρόκληση τροχαίου ατυχήματο μέσα σε μία μέρα στην Αχαΐα. Με πληροφορίε από το Facebook, εντοπίζουν τα θύματα του στα κυκλώματα. Συστάσει από την αστυνομία. Αθανασία Σταμαπούλου, ΕΡΤ Πάτρε. Κοινωνικό φροντιστήριο θα λειτουργήσει και φέτο στην Καστοριά και το Άργος Ορεστικό, η ΕΛΜΕ και το Εργατικό Κέντρο Καστοριά με την εθελοντική συμμετοχή εκπαιδευτικών. Από την Καστοριά για την ΕΡΤ, Θεοδότα Τσιόπρα. Στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο των 100 μέτρων πεταλούδας στους παραολυμπιακούς του Ρίου, ανέβηκε ο 17χρονος κολυμβητής από την Αλεξανδρούπολη, Δημοσθένη Μιχαλετζάκης, κάνοντας όλη την Ελλάδα να δακρύσει ο περιφάνια, Στιάδας, Όλγα Ορφανίδου. Αν και το ξεκίνημα της σεζόν ήταν απολύτως διστακτικό τους, τελευταίως 3-4 μήνες ο τουρισμός στην Κρήτη έχει απογειωθεί, δηλώνει ο πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόγων Χανίων. Αν βελτιώσουμε τις δημόσιες υποδομές, τα θετικά πρόσημα θα πολλαπλωσιαστούν, δηλώνει ο κύριος Γιαννούλης για την Ερτ Χανίων Μαρίνα Μανδακάκη. Με πάγωμα των επιδοτήσεων απειλεί ο Δήμο Ρόδου τους κθινοτρόφους που έχουν ανεπιτήρητα ζώα σε μια προσπάθεια να ελέγξει το πρόβλημα που ταλανίζει τον Ισίεδο και χρόνια. Ο Δήμο έχει απευθυνθεί στον ΟΠΕ και του να σταματήσει να επιδοτεί τους συγκεκριμένους κθινοτρόφους και αν είναι δυνατόν να ζητήσει να του επιστραφούν επιδοτήσει που καταβλήθηκαν για την Ερτρόδου Αριστείδης Μιαουλή κόντρα Αχιλέα Μπέου και Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κοσταγοραστού για έργο της ΔΕΑΜ που τελικά δεν εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ και η ΔΕΑΜ κατέθεσε ένσταση. Μαρία Δημητρίου, ΕΡΤΒΟΛΟΥ. Η παραγωγή και η καλλιέργεια του προϊόντος ΦΑΒΑ ΦΕΝΕΟΥ προστίθεται στη λίστα των 104 προστατευόμενων ονομασιών ελληνικών προϊόντων με απόφαση της Κομισιόν για την ΕΡΤ� με συναυγή από την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ υπό τη Διεύθυνση του Ανδρέα Πιλαρινού εγκαινιάζεται επίσημο απόψε το εμπληματικό ενετικό φρούριο του Κούλε στο λιμάνι του Ηρακλείου. Το φρούριο, στο οποίο έγιναν εργασίες τερέωσης και αποκατάστασης, θα λειτουργεί και ως Μουσείο Εναλλείων Αρχαιοτήτων. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου, Δημήτρης Καριωτάιστη. Εκδήλωση με τίτλο χώρο των λιμνών. Τοπική παράδοση» διοργανώνει το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου ο Οργανισμός Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Πρεσπών Φλόρνας στο πλαίσιο των εκδηλώσεων New Prespas Festival. Η εκδήλωση θα γίνει στις 6.30 το απόγευμα στο ξινό νερό Φλόρνας για την Ερτ Φλόρνα στο Μαΐ Αδάμου. Ήταν οι ειδήσει από την περιφέρεια σε τίτλους.